Γεια από Θεσσαλονίκη. Καλημάρα! Έτσι θα μιλάς τώρα. Πώ θα μιλάω. Ε, δεν ξέρω γιατί έτσι μιλάνε εδώ. Φαντάζομαι πώ μιλάνε. Όχι, αλλά άνθρωποι είναι. Καλά τώρα αυτά. Oh. <laughs> τώρα η τελευταία είδηση που είπε η Αγγελική: Χάσαμε το ρήμα. Ε, βέβαια θα έρθει. Διεγράφει ο ψαριανό. ή κάτι Άκουσα αυτό. Τι κάτι, τι άλλο δεν να πάρει. Είναι αριστερό, έχει να Επειδή έχουμε 500 τόσα χιλιόμετρα, ε, θα έρθει ναι. Θα έρθει λίγο πιο αργά ήθεσες. Χάσαμε τη... μιλούσαμε εδώ με τα παιδιά και Μη χάσαμε... χάσαμε το ψαριγιάνο. Δεν τεχάνει το ψαριγιάνο. Κάτι... Να πάει στη δημοκρατική παράταξη. Ναι, νομίζω. Έφυλε κουβέλη... σήμερα. Ο Κουβέλης στο ποτάμι θα πάει. Ο Κουβέλης κάτι τον έκανε το ψαριγιάνο; Έκανε ο Κουβέλης κάτι; Τριπνώτησε. Μάλλον την επνώτησε το ρίμα. Και... Το μίλησε και μίλησε. επνώτησε ο εκιμήθιο Εμεί εδώ είμαστε στη Θεσσαλονίκη, του 107,1, ήταν μια υπόσχεση που έγινε δέσμευση, όχι, έγινε πράξη. Ήταν που έγινε. Στο το πασόκι εμείς. Ήρθαμε στην ήφυ του Βορρά. Και... Σταυρομόνιδα του, του, του <χι> Θερμαϊκού, τέλο πάντων, να δούμε να καμαρώσουμε. Είναι, ε, ε, ο σταθμό εδώ τη Θεσσαλονίκη, ο Ρία Λεφέ με 107,1, έχει φοβερή θέα. Το λένε όλοι όσοι έρχονται. Έχουμε αναρτήσει μια φωτογραφία στο Twitter. Ο, έτσι, ο, για όποιον θέλει να πάρει μια ωραία καθαρή εικόνα. Βλέπουμε θάλασσα. Επιτέλου, μετά από τρία χρόνια κάνουμε ραδιόφωνο και βλέπουμε ξανά θάλασσα. Τη μυρίζει. μυρίζεις <laughs> σηκώθηκε το, το βασικό. Ναι, είχε και ένα κοιματάκι Ναι, Έβλεξε τα γονατά μα. Κάτι σαν τον Buenos Aires. Mm. Να, το να το πούμε κι αυτό. Θάλασσα <laughs> έχει κι αυτό. Έχει, νομίζω, ναι. Έχει Χρεοκοπία έχει κι αυτό. Είχε και θα έχει από εδώ και Αλλά νικά. Νικά, ε, αυτό νικά. Ναι. Και ελπίζουμε να νικά και την Κυριακή. Να νικά γιατί. Από δεν είστε δύο... με του Γερμανού προδότη. Τους... Όχι, όχι, δεν είμαι λόγω μνημονίου, ήμουν και πριν με του Γερμανού. Έτσι κι αλλιώ. Αφού έτσι. παίζουν βά, μπάλα, βάζουν 7 γκολ, κάνουν. Α βάλουν και 17, δεν έχει σημασία. Α. Δεν είμαστε με τον νικητή πάντα. Αν δεν είμαστε ξέρεις. με τον νικητή, θα είμαστε και οι Γερμανοί κάποτε νικητέ. νικητέ να είσαι με την Ελλάδα, αυτοί είναι νικητέ. Για τον Αντώνη Σαμαρά τώρα, από χτες, η Εθνική Γερμανία εμείς την έχουμε πληρώσει Δικά από δικού μας φόρους Πήγανε εκεί η ομάδα και έκανε αυτό που έκανε Να έχουμε να λαμβάνουμε και εμείς λοιπόν από την Ίκη και τη Η Αργεντινή έχει απασχολήσει την επικαιρότητα την ελληνική Στο Μοντιάλ τώρα όχι, Α, όχι, πάντα απασχολεί η Αργεντινή Την πες. χώρα μας Να αυτά που έχουμε υποσχεθεί. Να αφήσουμε τη χώρα να γίνει Αργεντινή. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Ορίστε. Ο άνθρωπος το έχει πει. Δεν τον ακούσαμε. Γιατί γενικώ έχουμε μια τάση να μην πιστεύουμε αυτά που λέει ο Σαμάρας Είναι πάντα. Γιατί έχουμε αυτή την τάση. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Πιστεύει κανεί στο Σαμάρα. Καλά, παιδί. Είπε, είπε ανάπτυξη, έρχεται ανάπτυξη. Είπε τουρίστε Κινέζου, έχει βρωμίσει ο τόπο Κινέζου. Με το που πέρασε η Κινέζου. Γερμανού εδώ, μα είπαν ήρθε στη Θεσσαλονίκη να κουρασγερόπλου με κάτι Γερμαναρέου. Το αίντα τάδε το Άιντα με και γερμανούς. 200 τόσοι Γερμανοί έχουν κάνει απόβαση. Ήρθαν από να δουν μπάλα από εδώ. <laughs> Δεν ξέρω τι θα δουν. Δεν έχει μπάλα. Δεν θα μείνουν, θα φύγουν το βράδυ. Α, Α μήνουν... είναι αυτό που βγαίνε... στα βγαίνουν. Τα αγοράζουν όλα μέσα το κουρασγερόπλου. Και τα μαγαζιά τίποτα. Του έχουν πακετάκι φαγητό, του έχει μείνει δωράκια κτλ. Και εδώ θα πάρει το μαγνητάκι και θα φύγει. Αυτό όμω που σε σχέση με την Αργεντινή ο Δόσα το στο πει δεν τον άκουσε κανείς ο Τσίπρας γιατί πολλοί κατηγορούν το Τσίπρα δεν έχει το υπόβαθρο να γίνει ηγέτης, πρωθυπουργός ενώ, ενώ το έχει Α. το υπόβαθρο ε, και όχι μόνο αυτό είχε πει σε ανύποπτο επίσης χρόνο είχε δείξει το όραμα για την Ελλάδα και αν το είχαμε ακολουθήσει σήμερα θα πανηγύριζαμε διπλά Ψ.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 Να αφήσουμε τη χώρα να γίνει Αργεντινή. Αυτό δεν μπορώ να το φανταστώ. Θα προτιμούσα να μην το ζήσω κιόλα. Ο Περντεντέρη. Ο Περντεντέρη είναι αυτό που φοβάται και έχει τα δικά του. Λογικό. Και ο Τσίπρα που έφτιαξε να γίνουμε Αργεντινή. Για την μπάλα, φαντάζομαι. Για, την μπάλα. Για να Για... κερδίσουμε κι εμεί. Για τα άλλα δεν είναι θέμα Γιατί ευχής. να μην κερδάμε. Τα άλλα δεν είναι θέμα ευχή. Μα έκανε, έκανε ο Σαμάρα. Μα έκανε Σαμάρα και θα γίνουμε. Ναι. Μπορείτε να επικοινωνείτε εδώ με τα συστήματα και οι Αθηναίοι και οι και όλοι οι Έλληνε. Από όλο τον πλανήτη και τον γαλαξία. Έχω μέσα. α είμαστε εμεί στο εξωτερικό τώρα. Δεν έχει σημασία. Οιπόλοιποι Έλληνε. Τα τηλέφωνα του Ρίλια Θεσσαλονίκη. Το τηλέφωνο μου έχουν γράψει το Α. Η ένα, στάσα Άλφαλα. Είναι μια γραμμή, α, α, γραμμή ε, και τηλέφωνα. Όπω νομίζουν νομίζουν μα και... έφερα. Είναι το 2 31 953 4. 2 31 953 4 Άρα είναι τέσσερα, δεν είναι ένα τηλέφωνο. Σωστό. Άρα καλαστήσα. Δεν το είχα δει. Mm. Γιατί δεν είχα δει την παύγουλα. Βάλτα γιαλιά σου. Έχει. SMS στέλνεται στη γνωστή κάτω κατάσταση, δηλαδή real κενό ενώ αποστολή του 54%. Αυτό κοστίζει 1,23 ευρώ. Να πούμε ότι μα ακούτε και από Αθήνα, στο 97,8. Βέβαια. Κλασικά δεν το συζητάω. Τα φιλιά μα στην Αθήνα, στην όμορφη Αθήνα. Στην κούκλα. Όχι, αυτή είναι η Θεσσαλονίκη. είναι Είναι όμορφη Αθήνα. Όχι, στα χάλια μα, στη χασιά μα στην Αθήνα. Ωραία είναι και η Αθήνα, αλλά σ' Θεσσαλονίκη δεν είναι. Και mail βέβαια στη γνωστή στούτιο παπάκι. RealFM.gr Ο Τάσος 30 φίλου ρυθμίζει εδώ τον ήχο. Μας βοήθησε και ο Θανάσης έξω και τα υπόλοιπα λέξει. Και ο, ο Μπάμπη εδώ, ο αρχηγό τη ομάδα. Όλοι προσινείς. χαρούμενοι. Ξέρω ότι θα είναι για λίγο, όλοι ευχάριστοι. Ναι, ναι, ναι. ναι σου λέει, θα είναι δύο μέρε, θα τελειώσουμε με αυτά. Ναι, ναι. ναι, με τα υπόλοιπα. Φου, πάνε και εμεί. Έχουμε αυτοί. και δήμαρχο. Εμεί, τον Καμίνη. Σαλό... Α, έχουμε άλλο το... δήμαρχο τώρα. Ο Μπουτάρη, ο οποίο την έχει ψηλοπεριποιημένη χθε, που κάναμε μια βόλτα, mm. λουλουδάκια, παρκάκια, δεν ξέρω τα άλλα. Πού κρύβει του άστεγου δεν έχω κάνει. Πού τους βάζουν. Έχω του βάζουν. Έχω δει κάτι υπόγειε τουαλέτε, μα όλα του πετάνε εκεί μέσα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ε, δεν μπορεί. Είναι αλλιώ εδώ το κλίμα. Πώ. Αλλιώ. Χαλαρό. <laughs> <laughs> και οι άστεγοι ίσως είναι χαλάρη Ξέρω ναι, είναι. Ο Μπουτάρη, λοιπόν, σήμερα το πρωί και στο Μέγκα και φοράει κάτι στο χέρι του, διάφορα. Όχι του Παπαγιοργόπουλου. Η oh, φασμάτινα και πιο άνετα. Ναι, η ναι, φασμάτινα και, και, και στο ένα που χέρι. Και δεν συνδέεται με το άλλο. Ερωτήθηκε λοιπόν ο Δήμαρχο τι ήταν αυτά. Βλέπω έχει αυξήσει εδώ και αυτά τα πόδια. Δεν είναι για Επειδή τέτοια. έχουμε μια παράδοση και ρωτάμε τη μία για τα σκουλαρί και την άλλη για αυτό. Αυτά εδώ που στο χέρι σου τι είναι τόσα πολλά. Έχουν μαζευτεί πολύ. Κριάκι να είναι. Τρυά, κοιτάξτε, έχει και μόδε. Πού είναι, τι είναι, ε, δεν είναι, ε, είναι, δε το βλέπουμε. Πάλι το να δούμε τι είναι αυτό. Είναι κάτι, όλο ο κόσμο Άλλη φορά κομποσκήνια, άλλη φορά τα αυτά. Εσύ τι μια. Μούκανε μια γονή μου ένα δώρο. Μούκανε ένα βραχιολάκι τέτοια να φοράω. Μετά έ, έ, έβαλα κάτι που πουλάνε αυτοί yeah. κυρίως οι. Κυρίω οι. Yeah. Κουβανέζοι. Yeah, yeah. Πολύ yeah. τα τέτοια. Yeah. Ε, και ό,τι προλαβαίνω βάζω. Τι είναι λατέρνα, είναι. Ό,τι βάζει πάνω, το, και και το προλαβαίνει. <laughs> <laughs> <laughs> αν είχε χρόνο θα βάζω κι άλλα. <laughs> Μέχρι την αμασχάλη θα ταυτάσει. τα φτάσει Τα βραχιολιά τη Βροντούν. Τι γίνεται. Ξέρω, τι κάνει ο δήμαρχος. για να τον επιλέγουν το εδώ. Έχει αποποινικοποιηθεί εδώ τάση, τι γίνεται. Ναι, πιο απ' όλα και, ε, Αυτό που <laughs> δεν είναι Της, αυτό. Α, Τα βραχιόλια γιατί ήταν ποτέ ποινικοποιημένα δεν Ειδικά ό, στην βραχιώλια. Ελλάδα τα βραχιόλια είναι Αυτό που είναι χαλαρώνει α, και βάζει τα βραχιόλια <laughs> και βροντούν Α δεν ξέρω. Α, ναι. Ω, εγώ να εγώ. Τη... έχω ακούσει διάφορα Στέλνει εδώ μια φίλη στο facebook Χαιρετίσματα πολλά στα, καρτάς, στα καρτάσια Και την αγάπη μας Αλλά αγαπημένοι μας, μας ελληνοφρενής Τώρα που έχουμε τόσο σοβαρά προβλήματα Φύγατε για το εξωτερικό Είστε απαράδεκτοι Στο Ηλεκτραμένο. μένω. Mm. <laughs> να τα <το> πούμε. <laughs> Εντάξει. Γεια σου, φίλη Καταρίνα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να τα πούμε σε λίγο. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα πάμε στο Κοντά το Ηλέκτρα, να πούμε. Εδώ, διπλανό τέτοιο, ναι. Εδώ είναι στο πιο κεντρικό σημείο, βλέπει όλη την πλατεία Αριστοτέλου. Γενικότερα η Θεσσαλονίκη. Και μάται τι καφετέρειε. Κρίση σου λέμε. μετά. Εμεί η Αθηνέτη να αντιμετωπίζουμε κάτι εξωτικό και εξωτερικό τη Θεσσαλονίκη, με την άποψη ότι είναι. Λίγο πιο ευρωπαϊκό από την Αθηνατολέα. είναι πιο Ευρώπη. Να έχει ρημοτομία, έχει οργάνωση, έχει πεζοδρόμια να περπατήσει. Έχει τα προβλήματά της τα άπειρα δεν συζητάμε, αλλά στο κέντρο της όταν κυκλοφορείς και ως ψηλοτουρίστας όπως είμαστε εμείς Αυτά Βασικά έχει κόσμο. έχουν κρατήσει τα ωραία κτίρια. Ένα βασικό ναι, στο ναι, κέντρο τη πόλη. Έχει και τι πολυκατοικίε του Καραμπαλή. Έχει το μετρό. Το, το μετρό είναι πολύ καλό. Εξυπηρετικό. Τουλάχιστον. Εμεί. Εμείς με αυτό μετακινούμαστε. Θα ακούσουμε σε λίγο πώ ήρθαμε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά τώρα θα πάμε στι πρώτε διαφημίσει. Κάτω στην Αθήνα είναι ο Νίκο Απρανίδη. Στον Νίκο, γιατί έχουμε. Mm. Νίκο, διαφημίσει. Γενικό ετοιμά σου. Θα πάμε με το τραγούδι. Με ένα τραγουδιστή εδώ ντόπιο. Πολύ καλό. Καρά. Όχι παιδί. Πάνω κι άμμο. Πιο πάνω. Αντώνη Ρέμο. Πιο πάνω. Δέσπιν να Βανδύ, ποιο τραγουδιστή. Πιο πάνω από όλους αυτούς. Είναι μια φωνή θεσσαλονικιώτικη που κάνει καριέρα. Ναι. Είναι λίγο στα κάτω τη. Αλλά είναι πάνω από όλους αυτούς. Με αυτό πάμε στις πρώτες δευθμίσεις. <Καισίες> <Καισίες> Ο Κάτσε παιδί μου και... να γλεντήσουμε λίγο είναι, Θεσσαλονίκη. Ωραία, άντε. Yeah. Να yeah. το ξαναβάλουμε αυτό. Uh, σε ε, λίγο. μες την Με στην άδεια. Να ξαναβάλω. Πού είναι ο ψωμιάδη εδώ, είναι, τον έχουν εκτίθεται κάπου να τον δούμε. Ήταν είναι υποψήφιος... φυλακή που είναι. Όχι. Δεν ήταν... είναι φυλακή. Όχι, βέβαια. Πώ ξέρει. ήταν υποψήφιο ευρωβουλευτή. Έναν. Ναι. <laughs> Έναν <laughs> <laughs> καθαρό <laughs> έχει βγάλει πόλη. Βέβαια. Ποιον, τον Άκη. Θα Ο Άκη. Ο Παπαγεωργόπουλο. Ο Μπι Ο Παπαγεωργόπουλο. Ο Ψωμιάδης πεις, Έχει καταδικαστεί. Ο ψωμιάδης. Μην πείς, είναι έξω τώρα. Ο Γιατί σε βλέπω, θα πεις. Δεν έχει αποδειχθεί. Ο Βαγγέλη ο Βενιζέλο. <laughs> δεν, δεν έχει αποδείξει. Δεν, δεν έχει, αποδειχθεί. Δεν δεν έχει αποδειχθεί. Δεν λέω ότι δεν είναι καθαρός όχι, παιδι, Αλλά παιδι. έχει ελεγχθεί. Όχι. Μα δεν ελέγχεται κάποιο που συμμετέχει στην κυβέρνηση. Τι είναι αυτά. Α, όχι. Στα εξωτερικά κάτι τέτοια βλέπω. Είναι ακόμα πίσω. και ο Σαρκοζή, ο πρόσφατο. Βελανίδια, βέβαια. Βήκε και ο Σαρκοζή μέσα. Βελανίδια, βελανίδια τρώνε ακόμα. Δεν ξέρω τι είμαστε μπροστά. Αυτός που είναι ηγέτη και οδηγεί τη χώρα μπροστά, δεν μπορεί να. Ο Βενιζέλο οδηγεί τη χώρα μπροστά. Αυτός δεν οδηγεί. Γι' αυτό τη χώρα. πάει η χώρα. Γι' αυτό πάει χώρα εκεί που πάει mm. χώρα. Προς τον πάτο. Και είναι λογικό γιατί ο Μπροστάρις... Από πού ξεκίνησε κιόλας. Ποιος. Η χώρα. Η χώρα... Ο... Ο... Α, η χώρα. Που... Καλό, Βενιζόλους που ξεκίνησε. Είναι αυτά που δεν ελέγχεται που λέμε. Ναι, ναι. Από πού ξεκίνησε έλεγχος. και που φτάνει. Η Αθήνα έχει μπει. Ξέρουμε αν έχει μπει η Αθήνα. Είμαστε Ωραία. Αθήνα. Βάλε πάλι τον Ψωμιάδη γιατί τον χάσανε πριν. Για, για τους Αθηνέους κάνουμε... φίλους μας. Για να κάνουμε κέφι, ναι. Ακριβώς. Ο αγαπημένος δήμαρχος και τραγουζής. Αρμενάκι με ποιο λέει τους αστυνομικούς λέει έλα δεν πάρε πιστεύω, με. Όχι, σταμάτα πια. Είναι αθός. Είναι αθός. Α, δεν είναι αυτά. Είναι Ωραία αφού είναι αθός γιατί δεν περτίπια. είναι νομάρχες. Να βγει πάλι νομάρχες. Ε, δεν είναι όλοι αθώοι νομάρχες. Τι <laughs> να <laughs> <laughs> <laughs> το κάνουμε εδώ. Λοιπόν, από τη Θεσσαλονίκη εκπαίδευση σήμερα, το πάμε και πριν, δεν έχει μεγάλη σημασία αυτό. Το ακρόμα είναι ίδιο, yeah. απλά έχει πιο πολύ για μα που ήρθαμε εδώ και εισπνέουμε έναν άλλον αέρα που είναι πραγματικά ωραίο. Όποιο έχει την ευκαιρία, είναι δύσκολα και τα χρόνια, βέβαια. Ένα ταξίδι προ τη Θεσσαλονίκη αλλάζει αρκετά τη διάθεση γιατί βλέπει διαφορετικά πράγματα. Δεν είναι, δεν είναι μια συνηθισμένη ελληνική πόλη. Αυτό είναι είναι άλλη αντίληψη, μπαίνει σε άλλη αντίληψη. Και αυτό είναι ζωόνο. Όπω έλεγε. Θα τομείζα πω γενικώ ότι. Ναι. Υπάρχει μια διαφορε... διαφορά στην αισθητική. Έχι, Γιατί έχι, έχι, βλέπουμε έχι. και τα μαγαζιά έχι, και τα έχι, έχι. καφέ και τα. Και και στα αντισύμματα και όλα αυτά. Είναι λίγο πιο μπροστά. Είναι λίγο πιο μπροστά, είναι λίγο πιο Ευρώπη. Είμαστε λίγο βλαχάρες, δεν λέω. Εμεί στην Αθήνα. Κοίτα που έχουμε και τέτοιο μειονεκτικό. Μι... Λέει, Λέει βέβαια μία ναι. εδώ. Ε, χαρά. Α, όχι, χαρά είναι αυτή. Καλύτερη είναι η Αθήνα. Μην σε ξεγελάει η θάλασσα. Χάλια είναι. Φιλιά, ρένα. ρένα. Ναι, δεν ξέρω αν είναι καλύτερη. Ναι. Αθήνα, τέλο πάντων, μα ξεγελάει η θάλασσα πάντω. Πάντω εδώ στην Τσιμισκή μπορεί να περπατήσει το πεζοδρόμιο, στη σταδί είναι λίγο δύσκολο. Γιατί αν εγώ κατεβαίνει, πα λοξά, μεγαλύτερα ναι, στη μέση, έχει κολόνε, ενώ έχει, εδώ είναι μια αυθία τέλεια. Και κλωτσά και άστεγου όλη την ώρα. Εδώ κάπου του κρύβουν τουλάχιστον. Α του κρύψει και κανένα, α του βάψει πράσινου πορτοκαλού, βλέπε του ατενίστα. Εμεί εδώ ήρθαμε με το μετρό πάντω και όσο ήμασταν μέσα, πήραμε το σειρμό, έχει γίνει πρώτη γραμμή, έχει γίνει και επέκταση τόσο μπροστά είναι η Θεσσαλονική και έχουν φτιάξει την επέκταση Να πω, κο, κόψαμε μια. την κορδέλα Να πω, την, την κορδέλα, ναι, μπήκαμε στο μετρό και ηχογραφήσαμε τι γίνεται ακριβώς μέσα στο στο μετρό της Θεσσαλονίκης και σας καλούμε να το ακούσουμε όλοι μαζί <Κι> Σας <Κι> μιλάει ο κυβερνήτης <Κι> Αναξωστοιχεία, δουλεύει <Κι> τούτο Αργουνό, <Κι> <Άργωνά. Κι> άμενα <να>, <Κι> Επόμενη στάση Άγαλμα Βενιζέου Επόμενη στάση, Αγία, Αγία, Αγία Σοφία. Επόμενη στάση, Μαπάχα, χαλαρά κι ομαλά, έξω τους μπρος δεξιά. Επόμενη στάση, Βούλγαρ, Μπαόκι. Προσοχή στο χαρτάκι, μεταξύ βαγωνιού και πιζουλιού. Επόμενη στάση, νομαρχία. Attention click. Υλειόμενη σκάλα για να λαγιστείτε μπρος. Elevate. Επόμενη στάση, βαλαμαριά. Μαλακά, εσύ με το φραπέ. Βάλε το χέρι μέσα να παίρνουμε. Και πιάνει το ραντά. Κάμε. Επόμενη στάση, Νεάπο. Μπουγάτσα με σκαλί, το γορού μπροστά. Βρόνος ανώτου στην επιφάνεια, 17 λεπτά. Μα λάκα. Επόμενη στάση, επόμενη στάση, επόμενη στάση... Μισό, μισό, αγυρνάει κλαρακιά, αγυρνάει. Επόμενη στάση, τούμπα. Next station, τούμπ. Każe wędrów το καλό. to kałon. Green glow, green Εδώ mm. λοιπόν φτάσαμε. Είναι επί πραγματικού εδάφου, γιατί αυτή είναι η σταθμή. Είναι σταθμοί που Κάποιοι από του σταθμού που θα γίνουν. Που, που έχουν γίνει. <laughs> Εγώ το θυμάμαι το μετρό από τον Κούβελα, το δήμαρχο. Το, οι ντόπιοι εδώ το ξέρουν. Έχει ανοίξει κάτι τρύπε. Λέει εδώ θα γίνει το μετρό μόνο του. Μόνο του ένα δήμαρχο. Άνοιξε τρύπε με την πουλτόζα εκεί και λέει εδώ θα γίνει το μετρό. Κάποτε. Ναι, ναι. Μα τι κάποτε, δεν γίνεται έτσι ένα μετρό. Θέλει μελέτη, εταιρείε εδώ, μετροκόντικες Έλα καημένε τώρα Οι πώς γίνονται χωρίς μελέτη Σωστό και αυτό Μέχρι να έρθουμε εδώ πληρώνουμε κάθε 10 χιλιόμετρα διόδια Με μελέτη έγινε αυτό Που βάζεις, πληρώνει, Γιατί ήρθαμε οδικός Πληρώνει, βάζεις εκεί τα ψηλά, το χαρτάκι Και μέχρι να το κάνεις αυτός Στα 10-15 χιλιόμετρα έχει πάλι διόδια Ακούς, από πριν, σήμα, μέγκα Θα πληρώσω λες Και δεν είναι πληρώνει κανένα 2 ευρώ, 3,95. Το χιλιάρικο είναι το, το λιγότερο που δίνει για να έρθει εδώ. φτάνοντας τα 2 ευρώ, να πούμε την αλήθεια. Πού, εδώ κοντά. Ναι, μάλλον δεν τα έχει ο Τα τελευταία δεν τα έχει ο Μπόμπολα, μάλλον. Κάποιο άλλο τα έχει. Αλλά τα βαρβάτα εκεί κάτω, είναι... 3,95 πού είναι στο σχηματάρι. Στο σχημα... σχηματάρι δεν έχει διόδια, στο 90. Στο... Ναι, στο 90, ναι. Στο 90. Ναι. Που είχε πει και ο Χρυσοκοπήτη, δεν είναι ακριβά τα διόδια. Και πάνε στον ελληνικό λαό γυρίζουν. Κυρίω. Έχουμε να παίρνουμε τα διόδια επιστροφέ. Από τη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, θα ακούσουμε λαό, το πρώτο μέρο που μας πάει και σε εμά. Επόμενες... Θεσσαλονίκηκο λαό. Μα έπαιρνε και στι προηγούμενε μέρε. Ναι, ναι, έχει ηχογραφηθεί στην Αθήνα, αλλά είναι Θεσσαλονικιώτικο με τα ντέρτια και του καϊμού του. Ναι. Έλα, δεν με μικρόφωνο. Έλα, δεν πουγάτσα με ευρωθάλασσα. Όχι, ευρωθάλασσα. Λοιπόν, τώρα που θα έρθει να πα, να δει και όλα, τι ωραία που είναι. Παίζουν τα κεφαλόπουλα εκεί με, με τα ποντίκια. Μόλι αδειάζει ο υπόνομο. Αχ, τι ωραία. Να πεταχτώ καμιά μέρα. Εδώ κοντά είναι η θάλασσα του ραδιόφωνου, να πεταχτώ καμιά μέρα. Ναι, ναι, και από εκεί όπω συνεχίσει έρχεται και σε πιάσει ο ήλιο. Τα τρώτε αυτά τα ψαράκια, τα τρώτε. Ε, δεν θα έρθει. Για ψαράκι να πάω στην παραλία κάπου. Ναι, ναι. Μην Κα... ξεχάσω, κέφαλο θα παραγγείλω. Κα... Ποντικό κέφαλο. Αν μπράβο, λοιπόν. Και άμα σε πιάσει ο ήλιο, κάτσε κάτω από τα φρύδια του καραμάλι. Είναι 200 χιλιάρικα πληρώσαμε στη σκιά. Ναι, αλλά έχει ωραίο γρασίδι εκεί πέρα για να. Ναι. Βασικά, για να το σκάσει και να κάτσει κάτω από το βρασίδι να βλέπει τον καραμαλί τετραπλό. Άμα δεν σου τα του... Αν περάσει μπροστά από τον καραμαλί, μυρίζει μπάφο τρία τετράγωνα πριν. Όλοι στα... εκεί πέρα πάτε και κάνετε μπάφο. Πού... Μαζευτείτε, α, παιδί μου, α, δεν έχετε άλλα σημεία. Λοιπόν, και αν δεν σου κάνουν τα φρύδια του καραμαλί, πάνε στα φρύδια του βουκεφάλαια. Από τα άλλα αξιοθέατα που μπορεί να δει, μόνο τον άθιμο Τα άλλα δύο λείπουν. Το ένα το έχουμε στα διαβατά. Το Βασιλάκι και τον άλλο τον Παναγιώτη, δεν ξέρω, τον έχουμε χάσει. Τι μου τον έχετε χάσει, καμία φυλακή θα είναι μέσα. Ο Παναγιώτη. Ο Παναγι... Όχι, δεν είναι ο Παναγιώτη μέσα, τυχαίο. Δεν δε το βάλανε ακόμα, μόνο στα δικαστήρια. Έχουν πέσει, okay. πέσει και τα λαδάδικα και δεν έχει να τραγουδήσει. Ναι, ρε, αυτέ οι αμπάρε που τραγουδούσε, πολύ καλό μαθαίνω. Σε κανένα τρελάδικο θα έχει πάει που δεν μπορεί, δεν είναι σε φυλακή. Είχε πολύ καλό γούσο ο ιδιοκτήτη του και ξέρει και αν πλάκα πώ το τον ιδιοκτήτη. Τι πλάκα έχετε και πλάκα, πλάκα έχουμε εμεί. Αχ Πλάκα. πλάκα ρε, φίλε. Με τρία λάμδα. Με τρία λάμδα. Η πλάκα είναι ότι τον ιδιοκτή του το ιδιοκτήτη τον λέγανε ψωμιάδι. Εκεί που τραγουδούσε. Αποκαλύπτεται. Παναγιώ... Παναγιώτη ψωμιάδι. Είχε γούστο. Πε μου λίγο, κάνω ένα ιδιαίτερο στο γρήγορο. <laughs> Τι άλλο να λέω. Ξέρω τα στρουφάκια που θα τα λέω. Λαλάλαλαλαλαλα. Λα, λα, λα, λα, λα, λα, λα. Άλλο. <laughs> μπουγάτσα, τα ξέρω <laughs> αυτά. <laughs> μπουγάτσα, τα καλαμάκια τα ξέρω. Κάτι άλλο. Άλλο δεν το έχω. Τι δεν το έχει μπορεί. <laughs> δεν από το Θελονίκη αυτόν λόγο να με μάθει. <laughs> θα λέω τα στρουφάκια, όλη την ώρα σα το μαγα δύο μέρε τώρα εδώ. Πες μου κάτι, ένα κλου, ένα, ένα στοιχείο, να κάτι φάνω ντόπιος. Το να σε πω, τι κάτι. Πω. Το καλύτερο που έχουμε κάνει τις μέρες που είμαστε εδώ, έχουμε βάλει τέτοιο, έχουμε αλλάξει την πινακίδα. μια Αθηναίκη γιατί είστε και κομπλεξικοί εσείς εκεί. Ναι. Ε, τώρα Αθηναίκη και ξέρεις, ο πολιτισμένος λαός της Θεσσαλονίκης πάση και τα μάξη. Αυτό. Ωραία. Εντάξει. Εντάξει. Τα τα θα μου Άντε, για. Έλα. Έλα. Με Ναι. δεν πήγε ακόμα πάνω, αύριο θα πα. Κοίτα, εδώ είμαι ήδη. Να πάρει ζακέτο, έτσι να μην κρυώσει. Πήρα, πήρα και ζακέτα, το πήρα και όλα. Και το παλιό μου παλτό. Το παλιό σου το πήρε. Ναι, ναι. Γιατί μήπω είδε ρε λάκκι καινούριο. Όχι, δα. Οπότε, το παλιό. Έχω κάνει και τα απαραίτητα εμβόλια. Δεν ξέρει, μπορεί να σε κουμπίσει κάποιο. Όχι, εντάξει, θα μην το χαλάσει. Γιατί. Εκεί που θα πάτε δεν θα κουμπιστεί με κανένα, με καμία. Α, δεν ξέρω. Ε, όλο και κάποια χειραψία θα. Εξατάται. Άγια χειραψία, μιλά, ναι, ναι, όλο και. Ε, εντάξει τώρα τι να σου πω, χειραψία θα το πω εγώ. Το... Εγώ δεν έχω, είμαι δράκο. Τι χειραψία. Τα αρθιάκια <χει> του που χειροπολί. Τι χειροπολίμωρη. Για πόρτα ξεκουμπώνουν τα κουμπιά του τζιν. Δεν πα φανταστείς, είμαι πολύ γρήγορο αυτά. Αμά. Το γρήγορο πιστόλι που λένε. Το γρήγορο πιστόλι. Με το ένα χέρι τα κουμπιά του τζιν, με το άλλο χέρι του σου χιέννη Τσαλινή. Δεν μπορείς να φανταστεί, τρελό δράκο σου <laughs> Άντε, άντε, καλά. Γι' αυτό σου λέω: Κάνω τα εμβόλια, δεν προλαβαίνω να κάνω ούτε προφυλάξει τίποτα. Τι, κοίταξε, ποια στάθμη, από πού τα πήρες τα εμβόλια, από το τέτοιο από, από το βορρήτη, παιδί υγεία πού να τα πάρω. Πρόσχετη, γιατί ο βορήτη και κάτι εμβόλια περίεργα. Σε κουράτα, ε. <laughs> Σε κουράτα, όπω τα πε στο νου Δεν ξέρουν οι Αθηναίοι, δεν ξέρουν να συγχρονίζονται. Όχι, ξέρουν ρε παιδί μου, αλλήμον ότι από τη Θεσσαλονίκη είμαστε ρία με 107,1. Το αληθινό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη όμω, όπω το λέει Θεσσαλονίκη. Εδώ με εγκαλεί ένα φίλο. Να, τι στα λέει, λέω εγώ. Τι λέει ο φίλο. Ότι αφού ήρθαμε που ήρθαμε πάνω, θα mm. πρέπει να μιλάμε και σωστά να μα καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Είστε, mm. λέει, στην πόλη μα. Όταν μιλάτε, θα αντικαταστήσετε όλα τα ούμε και όπου το, λούμε τουλάχιστον τρία λάμπε για να καταλαβενόμαστε. Τα παγό. Τα ούμε. Τι με κάνει. Α, ναι, ναι, το ομοσπονδιακό σταθμό. Μέστε, Κούλ, μεστε, Κέλλερε. λέει εδώ, θυμάται ένα παλιό προφανώ Θεσσαλονικιό και λέει στην τρύπα του μετρό τότε ο κούβελα έγραφε χρηματοδότηση FM100, TV100. Ήταν ο ραδιοφωνικό σταθμό. Θα έφτιαχνε μετρό. Ο σταθμό φταίει. Ο ραδιοφωνικό σταθμό. Που δεν έφτιαξε τον άλλο σταθμό. Πώ κοροϊδεύανε την κοινωνία όμω τότε. ο κούβελα έβγαινε. Εδώ, έβγαινε. Όπω έβγαινε και ο Παπαγιοργόπουλο εδώ. Όχι, και ο Ψωμιάδη έβγαινε και ο εδώ. Και βγαίνει ο Μπουτάρη τώρα, τι? ελπίζω να μην πούμε μετά από πέραμε, χρόνια. Όχι. Το ότι βγαίνει κάποιο δεν σημαίνει ότι είναι όλοι ούτε λαμόγιοι, ούτε εγκληματίε, ούτε. Όχι, ούτε. για του συγκεκριμένου λέμε. Όμω. Ναι, όχι, δεν είναι ο Μπουτάρη, δεν παίρνει Ελπίζω τον Μπουτάρη να μην πούμε μετά από χρόνια. Δεν ο Ψωμιάδη, γιατί δεν έχει αποδειχθεί πέρα από αυτό με το Βενζινάδικο. άλλο έκλεψε. Για το Βενζινάδικο λέω. Εντάξει, δεν είναι. Ακόμη και το αδίκημα θέλει ένα διαχωρισμό. Ο άλλο έκλεψε το Δήμο Τον οποίο τον βγάζανε φανατικά και από την πρώτη Κυριακή, θυμάμαι. Κάποιε φορέ στην αρχή ειδικά, είχε βγει από την πρώτη Κυριακή. Και ήταν και επιλογή ο φτερωτό δήμαρχος λέγανε τότε. Επιλογή καραμαλή, μεγάλες στιγμές Ναι, επειδή ήταν αθλητή και έτρεχε. Ναι, άλματα και αυτά. Στην Ελλάδα, όποιο κάνει κάτι παραπάνω από περπάτημα. αξίζει να διοικήσει στη χώρα. Σγουρό. Σγουρό. <laughs> Επίση. Πύρο Δήμα. Και δεύτερη περίπτωση. Όποιο κάνει κάτι παραπάνω από το περπατάω. και όποιο έχει όνομα αγώνου. Γόνο, καλαμάρι. Όχι καλαμάρι, τρόμαξα Όχι. Πρέπει να το <σταλέη> Τα λέει η Δαμανάκη. Αυτό... Φωνάζει η Δαμανάκη. <σταλέη> δεν, δεν ακούμε. Πάτε και παραγγέλνετε γόνου. Κάνε κι άσκασμο λεφτά. Πάμε με τραγούδι. Τι, θα πει τραγούδι. Τραγούδι. Δεν την καλύτερη φωνή τη Θεσσαλονίκη και τη Βορείου Ελλάδα. Παόλα. <σταλέξει> Αυτό είναι για το καραμαλί. Να με το κύμα και να σε οφράχο. Να με η φλόγα και να σε φερί. Για πάντα μαζί, για πάντα μαζί, σ' αυτό τα ανοιχτά φόρη που λέμε ζωή. Για πάντα μαζί, πια σε δουν καημή. Μαζί θα μα βρούνε, για πάντα μαζί. Για πάντα μαζί, για πάντα μαζί, σ' αυτό τα ανοιχτά φόρη που, <συσίλω> που λέμε ζωή. Για πάντα μαζί, πια σε δουν καημή. Θα μα βρούνε για πάντα μαζί. Μπράβο! Χρόνια πολλά. Με ειρήνη, αυτό. αγάπη. Αυτό ακριβώ. Ναι, ναι, μακριά. Οι ευχέ είναι Φτάνει ο... μακριά. έκανε το... την... ναι, ναι. τα Ε, είναι μορφή τη Βορειοελάδο, γι' αυτό και τον α, ακούμε. Πρέπει να κάπου να τον έχουν. Σε ένα να μίλουν και αυτά. Ένα, πίσω από μια, ένα τζαμένι, μια βιτρίνα να τον βλέπουμε. Να βάζει κέρμα να σου κάνει καλένα. Να πίνει πύργο. Μπαιχο... Λευ... Να μέσα και να. Έχει καλιά, δεν είναι για Στη Βουλή ή... συνεχίζονται εκεί, γίναν συζητήσει. Μικρή, μεγάλη ΔΕΗ. Προχωράει το έργο τη Βουλή. η μικρή, μεγάλη Βουλευτέ. Με στη ζέστη και στα. Με τερτύπια και κοινοβουλευτικά περνάνε νομοσχέδια όπω γίνεται συνήθω. Α πουληθεί να πάει στο διάλογο με το καλοκαίρι, ασχολιούμαστε. Ναι, έχουμε ναι, να δούμε Μουντιάλ. Για να δούμε και τα καλά του ανταγωνισμού επιτέλου. Που δεν, επιτέλους τα έχουμε δει. δεν τα έχουμε δει. Mm. Εκεί λοιπόν είχε την ευκαιρία ο Αλέξη να κάνει κάποιε παρατηρήσει και να μα πει τι ακριβώ είναι και τι δεν είναι. Πιστεύει αλήθεια κανεί, κυρίε και κύριοι βουλευτέ τη συμπολίτευση, ότι εμεί εδώ του Ήριζα, σε αυτή την ιστορία, θα είμαστε οι χρήσιμοι ηλυθοί. Τι ερώτημα κι αυτό. Όχι. Τι μπορεί ερώτημα. να αποδείξει το ρεύμα τη τι άχρηστη λύθη. Υπάρχουν τέτοιοι. Υπάρχουν <Ε>, τέτοιοι. <laughs> ναι. Νομίζω. Έχει αποδείξει για κάποιον άλλον. Δεν θα άλλους. το έχει καταλάβει ο κόσμο. Είναι νωρί. Δεν του έχουμε δει. Να του δούμε, ρε <laughs> α, παιδί. Να του <laughs> δούμε <laughs> πρώτα. <laughs> και μετά, πρώτο εγώ θα του καταψηφίσω. Πρώτο. Ξέρει πω οι πρώτοι πασόκοι υπάρχουν που λέγανε να του δούμε και μετά πρώτο εγώ που του καταψήφισα. Δεν του είδαμε. Δεν ήταν και σίγουρα. Α του ξαναδούμε άλλη μια φορά. Πέρασαν 40 χρόνια. Θε να σιγουρευτή. Εσύ βέβαια. δεν δίνει δεύτερη ευκαιρία. Δίνω. Είμαι αυστηρό, αλλά δίνω. Στα κομμενικά. Όχι στα τέτοια, στα πολιτικά. Τέτοια είναι η σχέση με αυτά. Κομενική, Κομενική, ερωτική, α το πούμε. Ε, αντερωτική. Όπω η πόλη τη Θεσσαλονίκη. Και να ξέρει. Γιατί πώ είναι ερωτική μια πόλη. Στη Θεσσαλονίκη. Όχι, πώ είναι ερωτική μια πόλη. Οι ιδιώτε, τα σοκάκια, ξέρω εγώ. Γιατί είδε Έχει... τίποτα τέτοιο χτε. Είδα που γάτσα με σοκάκι. Το είδε. Το είδε. Πανικό. Λοιπόν, ο Αλέξη είπε κι άλλα έκανε δηλώσεις, οι οποίες δηλώσεις είναι χρήσιμες να τις ακούμε και να τις γνωρίζουμε, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να έρθουν και στα πράγματα. Oh. Δεν έχετε καταλάβει καλά με ποιου έχετε να κάνετε. Δεν είμαστε εμείς διψασμένοι για εξουσία. Είμαστε διψασμένοι για να πάρουμε την εξουσία από τα χέρια της ντόπια και ξένης κλεπτοκρατίας και να την μεταβιβάσουμε, να τη δώσουμε εκεί όπου ανήκει. Πού? Όχι. <laughs> Πολύ φιλού αυτό, δεν ξέρω να μα πει που ανήκει. Από την τόπια και ξένη κλεπτοκρατία στην ξένη και ντόπια κλεπτοκρατία. Αντίθετο. Πρέπει να του πει κάποιο: Δεν υπάρχει περίπτωση η χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης να διοικηθεί Χωρίς να υποβάλει τα σέβη της στην τόπια και ξένη πλουτοκρατία. Επίση, δεν είναι διψασμένη. Αυτή είναι η εξουσία πραγματική, η κλεπτοκρατία. Όλα τα άλλα είναι ωραίε συζητήσει να τι κάνουμε μεταξύ μα. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση σε αυτή την συγκεκριμένη συγκυρία να υπάρχουν άλλε κυβερνήσει. Επίση, δεν είναι δυσασμένοι, γιατί με αυτού που έχουν μαζέψει εκεί μέσα, χορτασμένοι είναι. Μόνο χορτασμένοι είναι όλοι αυτοί μέσα. <laughs> δεν είναι δυσασμένοι. Είναι και κάποιοι που δεν είναι. Είναι, είναι. και κάποιοι. Μι Λέω σε για κάποιου. Δεν θέλω να τα σουπεδώσω. Όχι. Ναι, ναι, μην ναι. τα βάλουμε στο όλοι μαζί. <laughs> <laughs> αν είναι δυνατόν. Ο φίλο μα εδώ. Κλασικέ φράσει που δεν λένε τίποτα. Ο Λουδουβίκο εδώ μα καλωσορίζει. Λέει: Βουλεκόμεν, βουλεκόμεν. Ναι. Έτσι μιλάτε εδώ. Λέει: Προσέξτε, παλιοκουμούνια, μην σκοντάψτε. Σε καμιά Ζαρδινιέρα, ρε. Έχει πολλέ. Έχει πολλέ. Και δέρουνε και κόσμο, αν θυμάσαι. Φοιτητέ οι Ζαρδινιέρε εδώ. Ναι, το θυμάμαι. Ναι. Θυμάστε τι είχε γίνει. Ε, θυμάμαι. Είναι η Ατίθαση Ζαρδινιέρα, η, ατίθα η οποία η... δεν Βαστηνόμως. έχει, δεν Νομίζω να έχει στροπιά, δεν πάει, συνελήφθη. Νομίζω είναι ο αρχηγό αστυνομία τώρα πια εδώ πέρα. Δεν, συνελήφθη. δεν, συνελήφθη. δεν την συνελήφθη. Την κάνανε, ήξερε. Την κάνανε, τη είχε δει Κύπρο φοιτητή. Τη γύρισε ανάποδο το, το μάτι. Στο διάλογο, πλούσιοι όλοι. Εδώ ένα ακροατή στο Twitter γράφει ωραία μηνύματα. Είναι αυτό που έγραψε πριν για την τρύπα του Κούβελα. Και ποιον είχε χορηγό και λέει τώρα ο Κώστας Κατσανδρεδάκης Καλά το λέω. Ναι, ο Ψωμιάδης δεν είναι μορφή της Βορείου Ελλάδος που είπα εγώ, αλλά μομφή oh. της Βορείου Ελλάδος Το κλασικό αυτό. <συσκάς> κλασικός αναγραμματισμός ο οποίο. Κλασικό να εκκός... το δείξει εσύ, τι κλασικό. μπράβο το στο φίλο. το πρόλαβε Εντάξει, να κάνουμε. Ah, τα Ο Πρετεντέρη κάνει Αντάρτικο με νύφε και μαγκόνια. Συγγνώμη, είναι και μεσημέρι τότε. Πρετεντέρης... Είναι στη Θεσσαλονίκη εδώ, δεν μιλάνε έτσι. <laughs> Πώ. Δεν λένε Τι Πρετεντέρη λένε, εδώ πάνω. Πώ θα τον πούμε. Λένε άλλα. Μπουγάτσα, <laughs> μπουγάτσα, <laughs> μπουγάτσα <ναι. με> ανάλυση. <laughs> μπουγάτσα με μνημόνιο θα το <laughs> Μπουγάτσα με μνημόνιο, λοιπόν. Χθε βράδυ ξεκίνησε άλλον Αντάρτικο και τα έβαλε με το Δουνουτού, όχι με την Ευρώπη. Τρέμε Δουνουτού, τρέμε. Το Δουνουτού και του αποκάλεσε, το γλυε συνέχεια έχει μια λέξη που βρίζει τους ανθρώπους του ανθρώπου του Δουνουτού. Θα το ανθρώπων. Και την ίδια στιγμή. Βλέπουμε αυτό τον υπάλληλο του Δούνοτου που εδώ πέρα δεν ξέρω την υπαρχηγόση αντιπαρχηό του Δούνοτου, ο οποίο επιμένει στι ίδιε συνταγέ των τελευταίων 4 χρόνων για τι διαθροτικέ μεταρρυθμίσει που είναι να απελευθερωθούν οι απολήσει, να καταργηθούν οι απεργίε, να συλλογθούν όσοι έλλεινε διαμαρτύρονται ή όχι άλλο μπορεί να φανταστεί ο κανό του κόμπου Και ο οποίο δεν έχει καταλάβει τίποτα. Έχουμε δηλαδή μια Ευρώπη η οποία προχωράει δύσκολα, αλλά προχωράει, προβληματίζεται, καταλαβαίνει ότι κάτι συμβαίνει και πρέπει θέλει να το δει. Γιατί α τιμή έχουμε. 500 στόκους στη Ουάσινγκτον οι οποίοι δεν έχουν πάρει χαμπάρι τι έχει γίνει μα χαμπάρι οι 500 στόκοι της Ναι. ο Πρεθεντέρης είναι στην αντίσταση Α, μαζί σε επικίνδυνα. στην αντίδραση και κάποιος έπρεπε να τα πει Στο κάτω-κάτω. Ο Πρετετέ. Και αν τα έλεγε κάποιο, θα τα έλεγε ο Πρετετέρη. Θα, θα, θα, θα, θα, θα, θα πει. Ή ο Ψαριανό. Έτσι δεν είχε τα πει τώρα στο ποτάμι, θα τα πει. Το ποτάμι αποκτά ρεύμα, όπω όλοι βλέπουμε. Ναι. Με τι καθαρέ θέσει. Και δεν κόβεται. Του. Μόνο εκεί δεν κόβεται το ρεύμα. Φλερτάρει εδώ και ο Μπουτάρη, ο Δήμαρχο. Φλερτάρει και ο κάτω ο Δήμαρχος Ο άνω κάτω Δήμαρχο. Ο άνω κάτω Δήμαρχο. Και γενικώ αποκτάει εκείνο το ρεύμα που είναι τόσο αναγκαίο στη χώρα. Για να υπάρχει μια φωνή σύνεση επιτέλου. Τ Ναι, πρέπει να το Η διαφωνία ακούγεται από 15 εκδοχέ. Αλλά να σε ακουστεί και άλλη μια φορά. Η διαφωνία γιατί... πολυφωνία... Ας το από το είναι. Πολυφωνία. δούμε το Είναι αυτό που λέμε σκήτη. πολυφωνία. Το ίδιο πράγμα πολλέ φωνές. Ναι, αλλά πρέπει πολυφωνία. να τραβιόμαστε στι πλατείε να βλέπουμε τον άλλο με το κοντοπατέλο και τη Σαγιονάρα. Ε, εντάξει. Το βλέπουμε στο πρεδέρ που είναι κρυφή η Σαγιονάρα. Και η διαφωνία <laughs> είναι από πίσω. Λαό είναι. Λαϊκό παιδί. Έτσι ακριβώ είναι. Ποιο είναι η Λαϊκό παιδί, Ο Σταύρο. Ω καλό. Τζουίσα, λοιπόν. Θα πάμε σε διαφημίσεις και στο βορρά και στο νότο και αμέσως μετά συνεχίζουμε. Συγχαρητήρια. Είχαμε στείλει τον κάποτε, ναι, ε, το ψωμιάδι κάποτε στο Eurovision. Δεν θυμάμαι. Πώ είχε πάει. Είχε πάει. Đιμένος, κάτι, Κολομπίνα. Uh, όχι, πώς είχε πάει στην, στη σειρά. Ah. Πιο κάτω από τον. Ε, πήρε uh, buan, πήρε Το είχε πάρει. Ναι, ναι, το, είχε, το είχε καλύτερη στολή από και να στείλουμε, το δωδεκάρι το, το δίνει. Μια καρέκλα να στείλουμε. Ναι, φέτος Ένα δεν Να Δεν είχε Κύπρο. Όχι, πάντα ψηφίζει. Και να μην πάει ψηφίζει. Γι' αυτό χάσαμε Κάτω τα χέρια από το μαρινάκι. Ναι. Τι είναι αυτά. Μαθαίνω από το Sky. Ε, ναι. Μα λένε να κάνει έρευνα. Η χαρά του Σκάι. Η καλύτερη. Η χαρά του Σκάι. Βγάζει ε, εκεί να τον βάζει. Δεν τον νοιάζεται. Ευκαιρία. Ε, τίποτα δεν είναι. Ενστερνίζεται μέχρι και τι απόψει τη αυγή. Διαβάζει ο Σκάι, διαβάζει αυγή. Αυγή. Πρώτη σελίδα. <laughs> πρώτη σελίδα. Πάτσα. Καλά τα λέει η αυγή. Ορίστε. <laughs> Αφήστε τον άνθρωπο. Θέλω να έχει να κάνει έρευνα. Δεν είναι εύκολο τώρα. Δεν είναι εύκολο τώρα. Δεν γίνεται τώρα. Μπλέκουμε με τι δικαιοσύνε. Σοκάρετο κόσμο. Μ' αρέσει που ο κόσμο σο Mm. Πρωτοαθλήτρια και μπορεί να έκανε κάποιε λαμμογέ. Νομίζω το έγγραφο μιλάει για ενδείξει. Ναι, ακόμη. για Να έχουμε ενδείξεις. Ενδείξεις. αποδείξει να μιλήσουμε. Ναι, ναι. Αλλά ότι <laughs> η πρόεδρο ομάδα τώρα μπορεί να έκανε λαμμογέ, mm. μπορεί να έκανε εκβιασμού. Ελά, ρε, μεγάλε. Τι κάνει. Τι έγινε, ρε, παιδί <laughs> <laughs> Και σοκάρονται ξαφνικά. Σοκάρουν... Πείτε για αυτό το σκάν. Ότι αν δεν το έλεγε η Αυγή, δεν το, δεν το ξέραμε. Τι θυθένιε. Εν υπάρχει πρόεδρο ομάδα. Θα μου πει, βέβαια αυτό δεν αθώνει τον έναν Όχι Αλλά ο είναι να, να γίνουν τα δέοντα δεν το συζητάμε για τον 1 και για τους δέκα Υπάρχει κάτι γύρω από όλα αυτά τα ποδοσφαιρικά που είναι καθαρό και τίμιο και ντόμπρο Δηλαδή περιμένεις το βούλευμα ή την τάδε δικαστική απόφαση ή καταδικαστική για να πεις Όπου κάτι βρωμάει κάτι γίνεται εκεί Ναι ναι δεν είναι ναι. Γιατί πέφτουν και από τα σύννεφα κάποιοι και χαίνονται που ανακαλύπτουν κάποιοι άλλοι Δεν είναι διάφορο. διάφοροι είναι έναν Το θέμα είναι και έτσι να γίνει, δεν ξεκαθαρίζουν το συγκεκριμένο σκάφο. Αυτή καθώ πρέπει να δουν και τα τέτοια, και τα ότι λοιπόν, είναι δυνατόν ναι. και δεν αντέχουν και έχουν μια ευτυχία. Ποιο? Ο κόσμο. Ότι. Ο Μαρινάκη. Γιατί... Ξέρουν, ρε παιδί μου, τι παίζει. Απλά Μα είναι... το... Αυτό λέω πρέπει να το βγάλει η αυγή για να το ξέρουμε. Η αυγή το έβγαλε, ο Σκάι το έβγαλε. Απ' την νομίζω. αυγή δεν το έβγαλε ο Σκάι. Όχι, νομίζω μόνο του. Μόνο αυτού ορμό. Έκανε ρευορτάζ για τον ρευματό. Γιατί πέσαμε και στα ταξίδια πάνω κάτω. Θα το δούμε το θέμα και από Δευτέρα που θα μας δείξει. Θα πιο... το ερευνήσουμε. Εργάζομαι Εργάζομαι. Θα ο αφήσουμε. δήμαρχος Μόραλης να είναι καλά και αφήστε τους Δημοτικούς ο Συμβούλους. Ο, ο Πυραιάς Πειραιά. δεν ξέρει. Ο λαός του Πειραιά που εξέλιξε. Πώς δεν ξέρει ο Πυραιάς. Ψήφισε ο Πυραιάς, μίλησε ο Πυραιάς. Εμείς την απότυγε να πούμε είναι υλίγο. Μπράβο, ναι, ναι. αυτό το <laughs> χρόνο. Μίλησε ο λαός του Πειραιά; Α μιλήσει και ο λαός ο υπόλοιπο. Ελλά αποστολή. έκανε καταρχήν. Α, λέβα λεύα, ναι, σωστό, σωστό. Έκανε. Έκανα, έκα, πώ έκανα, πώ κάνω μετακινήσει τρει μέρε, νομίζει. Λοιπόν, θα σε πάω και στην τσούμπα να χτυπήσει κόρνερ να γίνει άντρα. Σωστό. Άκου την ενδυμασία. Θα φορά ή μπλούζα του Ολυμπιακού για να κυκλοφορεί άνετα. Ναι. Ή θα βάλει καναρά όπου προτείνει εδώ και ο Μητροπολίτη. Α, αυτά τα με τι τρύπε, τα σιθρού, τα, τα, τα, τα εύκολα, τα ευήλια. τα πρέπει Εσύ τι θα φορά. Σαλεπιτζής, να σε γνωρίσω Λοιπόν, εγώ θα έχω επανάσταση Θα έχω βάλει ένα στουπί Σαλεπιτζής θα... παιδί μου ντύσου να σε καταλάβω Να πάρω και ένα σαλέπι να γουστάρουμε λοιπόν, Ή έχει μόνο το χειμώνα, δεν ξέρω Για πες Βουγάζαμε στουπί, επανάσταση θα ντυθώ oh, oh, oh, oh. Λοιπόν, και κάτι για τον Άδωση Εγώ θα βάλω τα σιθρού, αυτά τα μακριά τα φουστάνια Που φοράνε εκεί οι παπάδε σα. Ναι. Και θα κρατάω μπουγάτσα μαγιαστούρα. Έγινε. και αυτό γίνεται λοιπόν. Ή να προτιμήσω μπουγάτσα με κερί το μανουάλι. Μπουγάτσα με κερί. και αυτό λέει. Κι αυτό. Λέει αλλά πονάει. Τσούζι όταν στάζει το κερί πάνω σου. Ελά! <λυλίξη> Έλα. Πήραν τα καρπέλα, εντάξει. Παίρνουνε, παίρνουνε. Μπράβο, μπράβο, και ωραία μπουζούκια αυτή εκεί, κανένα. Εκτό από ωραίο φαρέχουνε. Τι ωραία μπουζούκια, παιδί μου, πάνω κιάμω συνέχεια. Δεν έχουν βαρεθεί τόσα χρόνια πάνω κιάμω, πάνω κιάμω. Πριν δέκα χρόνια είχαν ανέβει στην πύλη του αξιού. Τραγούδαγε πάλι ο πάνω κιάμω. Α, ει το Έχετε να μου πείτε για τη Θεσσαλονίκη και εσύ, Εγώ στα μπουζούκια στη Θεσσαλονίκη έχω περάσει καταπληκτικά. Σπούδασε η φίλη μου η Βάγκη και η φίλη μου η Σοφία. Περάσαμε πολλά Είμαστε... μικρά μπουζούκια. Μπαίνανε γκολ εκεί στη φίλη σου τη Βάγκη, στη φίλη τη Σοφία εκεί. Εσύ, σκοράραμε, εσύ, σκοράραμε. Πού είναι καλά, Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εγώ είμαι υπέρ τη απεργία. Ξέρει γιατί προφανώ είμαι τη γραμμή του Μολ το Μαρούσι και δεν έχω διακοπεί ρεύμα. Μάλλον. Τα γαζάκια στο Μαρούσι ήταν κλειστά. Γιατί δεν θα κόψει το ρεύμα στο Μαρούσι, τι θα που λε, Το στο εγώ, εγώ είμαι στη γραμμή μάλλον του μολ και ποτέ δεν έχει κοπεί στο σπίτι μου το ρεύμα Ζήτω η επανάσταση Να σου πω Έλα. Δεν αφήνεις μα μαλακκίες τώρα εντάξει όλα αυτά Μπαπ στο Μπορντό και ανέβα πάνω κι εσύ Ποιο Τι ποιο παιδί μου το κάρο σου που το πηγαίνεις άδειο από εδώ και από εκεί το, το ταξί το ταριφάδικο; Τα ταξί στη Θεσσαλονίκη είναι μπλε Δεν είναι Μπορντό Πού είμαι καλέ! Γορτώνει τη Χαρκίνα στο βλαχοχώρι σου, έτσι το δυαλό! Χάθηκα ο μαλα***κας! Έλα, μπλε, με τίποτα! Κολοβεξί! Έτσι όλοι οι Θεσσαλονίκοι είναι μπλε, είναι μπλε, είναι μπλε! Τέτοιες μπλε, ξέρεις, όχι, έχω και δεν μπορώ να πω κάτι, έλα, γεια! Πορώ να σου ρωτήσω δε εσύ! Έλα! Τώρα αν δεν πεινάμε στη Θεσσαλονίκη, εκείνο που μπουγατζατζίζει, του έκανε και σε έφερε. Κάνα τηλέφωνο πήρε ή κοτεύει τώρα. Μα δεν ήταν μου, είχε κάτι άλλο μου, λέει ότι είναι η ε, Σουλάρα. Τα έλεγε, τα άλλαζε. Τα άλλαζε, τα άλλαζε. Κοτεύει, κοτεύει. τη Θεσσαλονίκη. Ε, Θεσσαλονικέ παιδί, μου, όλε οι ίδιε είναι. Όλοι είμαστε. Είσαστε, είσαστε. Όλε οι ίδιε είσαστε. Δηλαδή μόνο ε, να μεθάτε στα μπα, ξέρετε, και να πηγαίνετε να ξημερώνετε με όποιον βρεθεί. Αυτή είναι η ζωή. Εύκολε, εύκολε. Ναι για καλό το λέω. Το συγκρότημα είναι θεσσαλονικιώτικο. Σκά, σκά. Ναι, που λέγονται Μπαϊλτσα. Μπαϊλτσα, Μήνυμα Μπαϊλτσα, Μήνυμα Μπαϊλτσα. Αν πώ είναι Μπαϊλτσα, δεν ξέρω. Τι λέξει μα το έδωσε. Δεν ξέρω, ναι. Μπαϊλτσα, δεν έχει σημασία. Έχουμε πολλά μηνύματα εδώ από φίλου από Θεσσαλονίκη. Αγωνιστικά, φιλιά Θεσσαλονίκη. Σα πάει καλύτερα η Θεσσαλονίκη, λέει ένα. Ε, συνεχίστε δυνατά και σα στηρίζουμε. Ένα ψάχνει το στούντιο εδώ κάτω. Όχι, έχει, το στούντιο. Θα το λέει και ζέστη. Στο, Αν περιμένει να περάσει απ απ από ένα κτίριο που λέει απ' έξω στούντιο, δεν θα το βρει. <laughs> Α <Ας> το χέσει το και στο κατευθείαν. Λοιπόν, τελειώνουμε εδώ με του Μπαίλτσα. Αύριο πάλι θα είμαστε από τη Θεσσαλονίκη. Μία με δύο. Αμέσω τώρα Γιάννη Παπαδόπουλο και Μαγκαζίνο.